Και είδα Άγγελο να κατεβαίνει από τον ουρανόν, ο οποίο είχε το κλειδί τη Αβίσου του Άδου και μια μεγάλη αλυσίδα ρηγμένη επάνω στο χέρι του. 2. Και συνέλαβε τον Δράκοντα, τον όφην των Παλαιών, που εξυπάτησε του πρωτοπλάστους, ο οποίο είναι διάβολο που συκοφαντεί και διαβάλλει τον θεόν και το έργο του, και ο Σατανά, ο αρχηγό των πονηρών πνευμάτων, που παρασύρει στην πλάνη την Οικουμένη. Και τον έδεσαν επί χίλια έτη, δηλαδή επί μακράν περίοδων ετών, κατά τα οποία θα θριαμβεύσει και θα αποδώσει τους καρπούς του το Ευαγγέλιον. Τρία. Και τον έριψαν εις το σκοτεινό βάθος του Άδου και έκλεισε και σφράγισε να πάνω του και εισφάλισε καλά τη φυλάκησή του, για να μην πλανήσει πλέον τα έθνη, έως ότου συμπληρωθούν τα χρόνια της μακράς περίοδου που συμβολίζουν τα χίλια έτη. Και ύστερα από αυτά, σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού, πρέπει αυτός να λυθεί διεν μικρών χρονικόν διάστημα. 4. Και είδα θρόνους και κάθισαν επ' αυτών οι Απόστολοι και οι Άγιοι και δόθησε αυτούς από τον Θεόν δικαστική και βασιλική εξουσία. Είδα και τας ψυχάς Αυτών που με πελέκει και άλλα βασανιστικά όργανα εθανατώθησαν διέ την μαρτυρία και ομολογία της πίστεως του Ιησού και διέ των λόγων του Θεού και οι οποίοι δεν προσεκίνησαν το Θηρίον ούτε το ειδωλόν του και δεν έλαβαν τη χαραγμένη και ανεξάλληπτον σφραγίδα του επί του μετόπου και επί τη Χυρό Και έζησαν και βασίλευσαν μετά του Χριστού κατά την περίοδο που συμβολίζεται από τα χίλια έτη. Όπω ο Χριστό ανεγνωρίστη βασιλεύ και δοξάστη από του κατοικούντας στην υγιή κατά την περίοδο αυτήν, έτσι θα αναζήσουν στα σκαρδία όλων και θα δοξαστούν και οι μάρτυρε αυτοί. 5 και η λυπή από του νεκρούς που πρωτύτερα θαυμάζονται και απαθανατίζονται το όνομά των από τους ανθρώπους του κόσμου, ελισμονήθησαν ολότελα και δεν έζησαν εις την ανάμνηση κανενός, έως ότου συμπληρωθεί η περίοδος που συμβολίζεται από τα χίλια έτη. Αυτή είναι η πρώτη αποκατάσταση της μνήμης των ηρώων αυτών και η πρώτη Ανάστασή των. 6. Μακάριος και Άγιος είναι εκείνο που θα έχει μέρος στην Ανάσταση την πρώτη. Επί των προσώπων αυτών δεν έχει εξουσίαν ο δεύτερος τάνατος που προέρχεται από τον πλήρη χωρισμό του ανθρώπου από τον Θεό, αλλά θα είναι ιερεί ιερείς αφιερωμένες των Θεών και στον τον Χριστόν και θα δοξαστούν και θα βασιλεύσουν μαζί με τον Χριστόν κατά την περίοδο που συμβολίζεται από τα χίλια έτη, διότι όπως ο Χριστός θα δοξάζεται με βασιλικά στιμάς από τους εν τη γη, έτσι θα τιμώνται και αυτοί. 7 και όταν συμπληρωθεί η μακρά περίοδο που συμβολίζεται από τα χίλια έτη, θα λυθεί ο Σατανά από τη φυλακή του, Οκτώ, και θα βγει δια να πλανήσει τα έθνη που εντωμεταξύ χαλαρώθησαν στην χριστιανική ζωή και βρίσκονται στι τέσσερα γωνίε τη γη, απομακρυσμένα από του ιστοκέντρων αυτής μαζεμένου ζηλωτάς και αφοσιωμένου πιστού. Αυτοί προεικονίζονται από τον αναφερόμενον υπό του Ιεζεκήλ Βασιλέα Γόγ και των λαών που εκαλεί το Μαγόγ, Αυτού θα βγει ο σατανάς να μαζεύσει για να πολεμήσουν κατά του Χριστού, και ο αριθμό των θα είναι σαν δυνάμων τη θαλάσσης. 9. Και ανέβησαν τα έθνη αυτά στην επιφάνεια τη γη και περικύκλωσαν το στράτευμα των Αγίων και την αγαπημένη πόλη, τη στατευόμενη Εκκλησία δηλαδή, και κατέβει φωτιά από των ρανών και του κατέφαγε. 10. Και ο διάβολο που του επλανούσε. Ερύφθη στην λίμνη της φωτιάς και του θιαφιού όπου ήσαν και το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης και θα βασανιστούν εκεί ημέρα και νύκτα και στου αιώνα των αιώνων. 11. Και πακολουθεί τώρα η τελική κρίσης του κόσμου. Και είδα θρόνων μεγάλων, λευκών, συμβολίζοντα με το μέγεθο και το χρώμα του το μεγαλείων και την απαστράπτουσαν καθαρότητα του Θεού. Είδα και εκείνον που εκάθιτο επ' αυτού, από το πρόσωπο του οποίου το φθαρτόν σχήμα και η μορφή τη γη και των ουρανίων σωμάτων έχάθη, και δεν ευρέθη τόπο δι' αυτά, διότι νέου ουρανού και νέα ανοιγή περιμένομεν μετά την τελική κρίση. 12. Και είδα του πεθαμένου, του μεγάλου και του μικρού, όλου όσοι αφότου ανεφάνει ο άνθρωπο επί τη γη επέθαναν, να στέκονται μπροσού των θρόνων και βιβλία που κατέγραφαν τα των κρυνομένων, η νύχθησαν. Κι άλλο βιβλίο «Η νύχθη», το οποίο είναι τη ζωής και περιέχει τα ονόματα των προορισμένων για την αιώνιον ζωή. Και κρίθησαν οι πεθαμένοι από όσα είχαν γραφεί μέσα στα βιβλία «Αφότου υπήρχον άνθρωποι» και σύμφωνα με τα έργα των. 13. και έδωκεν η τα σώματα των πεθαμένων που επνίγησαν εις αυτήν «Αφότου υπήρχον άνθρωποι». Και ο θάνατος και ο Άδης έδωκαν τους νεκρούς όλους που εξ αρχής απέθανον και παρέμειναν στον των κοινών τόπων του Άδου και κρίθησαν ο καθένας σύμφωνα με τα έργα του. 14. Και ο θάνατος και ο Άδης ερύφθησαν στην λίμνη της φωτιάς, το οποίον σημαίνει ότι κατηργήθη πλέον διαπαντός ο θάνατος και ο Άδης. Η λίμνη δε φωτιάς, η αιωνία κόλαση είναι ο δεύτερο θάνατος, ο χωρισμός ο αιώνιος από τον Θεόν, που φέρει αιωνίαν κόλαση και δυστυχίαν εις εκείνους που καταδικάζονται εις Αυτόν. 15. Κι όποιος δεν ευρέθει να είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής, ερίφθηκε αυτός εις λίμνη της φωτιάς.